Το σύνθημα είναι το γνωστό Μπάτσι Γουρούνια Δολοφόνη Μπάτσι Γουρούνια Δολοφόνη Ωστόσο σε ξεκαθαρίζουμε! <στά> δεν τρομοκρατούμαστε, δεν πάμε βήμα πίσω. Οι φοιτητέ, το μόνο έγκλημα που έχουν κάνει είναι ότι παλεύουν για μόρφωση υγεία. Είναι ότι παλεύουν αυτό το έκτρωμα που έφερε η κυβέρνηση σε μια περίοδο κλειστών σχολών, σε μια περίοδο πανδημίας. Τι, <Τι, <Τι, <Τι, <Τι> κάνουνε. <Τι> αυτό το νόμο νότι... Τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Το πρωί, στο Αποθού Δουλίτσα να γίνεται Να σου πω, έχω προσλάβει τόσους αστυνομικούς Τα τις έχουμε, τους βλέπουμε Ναι, εξηγήσουμε τι έγινε Υπήρχε μια κατάληψη στην Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Είχανε πάρει, είχανε λάβει απόφαση Από χτες, το βράδυ, οι καταληψίες Ότι σήμερα 11 η ώρα το πρωί Εδώ και δύο ώρες Θα λήξουν οι κατάληψοι Πάνε η ράμπο του Χ Πρώτη ώρα οι ράμπο, μπράβο, πε του όπω θέλει. Κάνουν την εισβολή, βγάζουν έξω του καταληψίε. Μέχρι εδώ μπορεί να πει κάποιο: Οκ, okay, ήταν κατάληψη. Μα σου λέει ο Χρυσόγονο: Θα πάρουμε εμεί τη δόξα. Να ανοίξαμε την κατάληψη, όχι μόνο στα μυαλά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Του μαζεύουν αυτού που ήταν μέσα να γίνουν τα δέοντα. Τυπικώ σύμφωνα με του νόμου, σωστό. Όσοι είναι απέξω, έξω, ήρθανε μετά, το ξυπνούσαν τα παιδιά και μαζεύτηκαν απ' έξω και ακούσαμε. Έχει μαζευτεί, είναι φοιτητέ. Απ' έξω τώρα, στο, στο πρόευλιο του πανεπιστημίου του. Πανεπιστήμιου, τους, στο πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, ναι. Είχαν μείνει κάτι οι δυνάμει των ΜΑΤ. Χωρί λόγο όμω. Έχουν μείνει έτσι. Έχουν αδειάσει. Άραζανε, που λέμε. Και μετακίνηση 6. Ναι, και έχουν μαζευτεί εκεί όπω ακούσαμε τώρα. Και είναι ένα στην Τουντούκα που λέει αυτά που λέει. Για ποιου λόγου και κινητοποιούμαστε. Τα γνωστά. Mm. Είναι από πίσω τα ΜΑΤ. Και κάποια στιγμή χωρί λόγο, ενώ μιλάει το παλικάρι, τον ακούσαμε, μπαίνουν τα μάτια και του πρόχνουν όλου. Χωρί λόγο. Ε, στο προάβλιο. Αφού μίλαγε το παλικάρι. Στο προάβλιο του Πανεπιστημίου. Ο λόγο ήταν να μην μιλάει. Σε 15 μέρε θα μπουν σε όλα τα πανεπιστήμια. Σε όλα θα είναι αυτοί. Εσεί γονεί που ακούτε και λέτε μπράβο στον θα σα έρθουν ματωμένα πίσω. Θα έρθουν με αίματα. Πάρτε γάζες, θα αυτό αλλιώ. Δεν θα λήξει αλλιώ. Αλλά δεν έχουν καταλάβει Χριστόχοη. Τώρα βέβαια, όλοι η Θεσσαλονίκη είναι δρόμο. Έχει πορείε. Τι θα είναι μετά από, από εκείνη την ώρα, έχει πορείε. Οπότε μην έχουμε και απορίε. Πώ προκαλούνται όλα αυτά. Γιατί βγήκε ο Κικίλια χθε. Ρε Δημήτρη, βάλε τώρα έναν Κικίλια. Βάλε έναν Κικίλια τώρα να προηγηθεί αυτό το τape. Έναν Κικίλια σου έχουμε δώσει. Και τι είπε ο Κικίλια χθε που ανακοίνωνε τα κρούσματα. Θα ήθελα όμω να ζητήσω όλοι να συμβάλλουν γι' αυτό και να επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Πρέπει να πέσουν η τόνη και να μειωθεί η ένταση. Και να συνυπολογίσουν όλοι την αξία τη ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία. Και πώ τελικά κινδυνεύουμε με τέτοιε συμπεριφορέ, εμεί, η οικογένειά μα, οι φίλοι μα, το περιβάλλον μα, οι συνάνθρωποι μα. Έτσι πέφτει η ένταση. Πάντω, συγγνώμη. <συγνώμη> Αφενό δεν έτσι πέφτει, πέφτει έτσι. Αφεντέρου δεν πέφτει από διαγγέλματα που κάνουν τα μυτσοτάκια και στηρίζουν <συγνώμη> μόνο αυτού. Προφανώ. Η δημόσια υγεία πάντω και ζωή γενικώ δεν προστατεύεται και με μια φυσούνα με στα μούτρα. Είναι ο σε ένα κομμάτι εδώ ακούσαμε. Ούτε με μια κροτουλάμψη στα χέρια Ναι εδώ ακούσαμε Αυτοί είναι φυτιτές που ακούμε εδώ Είναι φυτιτές. Τα παιδιά που πήγανε αμέσως μετά Στις 7, 8, 9, 10 η όταν ξυπνούσανε Και πήγαν στο σχολείο τους Στο πανεπιστήμιο είναι δικό τους Το νιώθεις δικό σου όλο αυτό Δεν ναι. πήγανε, δεν ήταν οι δεν κατάγευμα, είχαν συλληφθεί. Είναι προσαχθεί. Ανοιχτό είναι το πανεπιστήμιο. Ναι. Α. Α, ανοιχτό. Μα, μόνο, μα λειτουργούσε το, το πανεπιστήμιο λειτουργεί με τηλεμαθήματα, τηλεδιάσκεψη, όπω τα λέμε, τα ζούρ και τα υπόλοιπα. Μπράβο, τηλεκπαίδευση. Άρα πήγανε να δούνε τι ακριβώ γίνεται. Ναι. Οι τετυμπόιδε είχαν συλληφθεί, προσαχθεί, ήταν μέσα. Εδώ είναι οι φοιτητέ, οι άλλοι κανονικοί. Στου φοιτητέ ρίξαν χημικά. Στου φοιτητέ πέθανε. Το πρωί, προφάνει. στο προαύριο, οι ματατζίδε. Ποια ακαδημαϊκή ελευθερία, ποια δημοκρατία, ποια ένταση που δεν πρέπει να υπάρχει, ποια μέτρα να σεβαστούμε που λέει ο Κικίλιας. Και ο Κυριάκος και ο και, ο ο όλο και όλοι και άλλοι. Και, και ποια διαδηλώσεις θα μετά από αυτά. Ναι, προφανώ. Γιατί Εκεί... να μην διαδηλώσει, μην καλούν τα κόμματα, αλλά ποιο προκαλούν τι δυνατότητα. Θα μάθει να σταματήσουν ε. και άλλοι. Άμα δεν έχει γίνει, αυτό δεν ξέρει. Και αν κάποιον πρέπει να σταματήσει πρώτη. Στη θέλει να είναι το κράτο, να δώσει το ε. παράδειγμα να δείξει τη σοβαρότητα την εφαλικότητα. Το κανονικό κράτο. Όταν όμω θέσει ψήφου και ψηφαλάκια από του οικογένειε. Ποιο οικολογείρου και του ακροδεξιού. Θα πεθάνει ο κόσμο, αγαπητέτε έτσι. Και θα κερδίσουμε τι εκλογέ. Θα κερδίσουμε τι εκλογέ. Καλού, κάποιε όλοι σα τι είχαμε. Και με τον κορονοϊό ο πεθαίνουν, ορίστε. Ο Θεό. Τι να κάνουμε. Το καντήλι. Το καντήλι το, που έλεγε και ο πρόεδρος στην αγάπη του Κύρκου. <laughs> το θυμόμαστε στη συνέχεια. Σβή, <laughs> ποιο καντήλι πιο λέει. Το ηλεκτρονικό. Ναι που είχε όχι, για τον Γιώργο Παπαδρέα. Εγώ λέω άμα σβήσεις <laughs> το καντήλι σου. <laughs> Ηλεκτρικό όχι ηλεκτρονικό. Ναι. Λοιπόν ε, το πρωί χημικά στο Απουθού κατά φοιτητών. <laughs> <laughs> <laughs> Ε, θα βγω πάνω κάτω στο πισαξιόν. Προβάζω. Ευχαριστώ, ρε! Σε φοιτητέ βαράτε ρε! Όπα! Μπίπ. Όχι καθόλου μπίπ. Απαγορεύουμε. Πού είναι ο οικονό Τώρα να έρθει ο οικονό να το κόψει! Όχι θα παίζει αγαπητέ. Θα παίζει κανονικά. Αυτά παίζουν κανονικά. Δεν θα βάλουμε ούτε μπίπ ούτε. Θα τα απαγορεύσουμε. Εδώ άκουσε να λέει μια κοπέλα προ του αστυνομικού Μη τη βαράτε. Είχαν πιάσει μια άλλη κοπέλα. Εντάξει. Και την. Τι θα κάνει. Τη φώναζε βοήθεια. Τι πήγα να κάνουν εκεί, να βαλέσουν οι 20. Την 20χρονη κοπέλα. Την 20χρονη κοπέλα. Τη 25... βαρά. Από ποια ηλικία βαράμε. <laughs> Καλό ερώτημα. Μα βλέπει ένα παιδάκι και το βαρά. Ο μπάτσο με τη στολή και την εξάρτηση πιάνει τη φοιτήτρια και τη βαράει. Μπορεί να έχει προηγηθεί κάτι. Και δεν θέλει να τον λέμε μπάτσο και γουρούν και δολοφόνο μετά. Και θέλουν να αυτό πρώτοι το πληρώνουν οι ίδιοι και οι οικογένειέ του. το Και προφανώ δεν είναι όλοι έτσι η αστυνομική, δεν είναι όλο το σώμα. Προφανώ. Αλλά. Όταν αυτοί που έχουν στασίδει στα κανάλια κάθε με πρωί δεν βγαίνουν να καταδικάσουν αυτό και αβαντάρουν. να απομονώσουν και αντιθέτω αβαντάρουν και λένε ναι αλλά μήπω το παιδί τη νέα μην είχε και ένα μαχαίρι δεν έχει είναι, που δεν έχει προκύψει όπου θένα πήγε να του πάρει το όπλο Μήπω ήταν ότι ήταν αναρχικός ότι ήταν από εδώ και από εκεί αυτά όλα αβαντάρουν όλες αυτές οι συμπεριφορές και προφανώς Θα πάρει μπάλα και όλου του υπόλοιπου. Γιατί μπορεί να είναι 100 ή κάφοροι 200, πώ είναι, προφανώ δεν είναι όλο το σώμα. Αλλά Προφανώς. όταν όλο το σώμα αγκαλιάζει αυτέ τι συμπεριφορέ. Όταν όλο το Υπουργείο αγκαλιάζει αυτέ τι συμπεριφορέ και ο Πρωθυπουργό βέβαια. Και διαχωρίζει του συμπολίτε αστυνομικού τραυματισμένου από του συμπολίτε αναρχικού που λένε και αυτοί, είτε ω πάντων πεζού στα εισπλατείε σαν μη συμπολίτε. Προφανώ πολλών εταιρών. Και ο πρωθυπουργό και ο υπουργό κάνουν και μια δουλειά. Ο αστυνομικό θα μείνει και μετά από αυτόν τον πρωθυπουργό. Κοίταξε. Έπαλλο το... στα οικούρα στη Μούρτου για να μην λέει το ρο. Δεν είναι μάσκαλο. Δεν είναι για λόγου. Στη <σφυσίλια> συνέντευξη. Ναι. <σφυσίλια> <σφυσίλια> το πρωί λοιπόν, το πρωί, μεταξύ αυτών εκεί που είχαν πάει και καλά κάνανε ήταν και δημοσιογράφοι. Δεν ήταν και ένα δικό μα εδώ. Συνεχάρι. Για άλλη μια φορά. που τον κινηγούσανε. Φορά... Φορά... <σχ> δεν λεγέφρατε. Τοกินε. Δεν το έφαγε Δεν το τσέφαγε. Ψόθηκε. Εμένα να ρωτήσουν. <σχ> <σχ> <σχ> Σώθηκε. Πρέπει να στο γράφεις σήμερα. Θέλω σήμερα. Θέλω το γράφω σήμερα. Θέλω το σήμερα. το σήμερα. έχω. Πώς Πώς Ρίξτε να κάνετε δεν πλέγω, άντρυπη Δεν να είμαστε και πιτροποιόμαστε εσείς! Από πότε ρε! Ελάτε και συνακούσετε, ελάτε! Δεν θα τώρα να τελειώνουμε! Γιατί να φύγω τώρα να τελειώνουμε, τη δουλειά μου κάνω, δεν κατάλαβα! Τι έκανε! Τι Τι Γιατί το θέμα. Συγγνώμη, αφού πότε να είναι; Κάτσε, οπα. Οπα, είναι. Κάτσε, έλα. Κάσε, <συνταίσαι> άπα. Έδοι λήθει ματι γλώσσα. Εβελτίως το προηγούμενο. Μετάλες γιατί την έδιρε. τον ιπιλίθιο. <laughs> η ηλιθιος. Όχι, όχι. Όχι. Αφού την είχε δει τον ιπιλίθιο. Αφού δει και πολλά, και λίγα είπε, η Κοπέλα λίγα είπε. Θυμάμαι όταν Είναι μας κανέκανε μια τερχιά μια μήνυση στον ε, α τον ήμασταν Τι μίνηση. Τι ήταν, Αγωγή? Με όχι, εξόδικα τι είναι. Ναι, ναι εξώδικα μπορεί να είναι. στο όμι... δικαστήριο. Όχι, δεν δεν θυμάμαι να έχουμε πάει στο δικαστήριο όχι, όχι, ναι. ακόμα. Όμιλο φίλων αστυνομία ήταν. Πάτρα. Πάτρα. Όχι, όμιλο φίλων δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ένωση, ένωση αστυνομικών. Ένωση αστυνομικών ναι. Ε, λόγω Μπαλούρδο που είχαμε στην εκκουμπή, Ότι ο μπαλούρδο αφήνει να εννοηθεί ότι είναι η ηλίθιοι αστυνομικοί. Ωρίστε, και πάει θυμά. τώρα το κολοκόρτσο και το λέει ηλίθιο. Ναι, ναι, ναι, η αναρχικιά τώρα εδώ. Η αναρχικιά, ε, συγγνώμη. Τα για βίντεο θένα... αυτά. Πώς την αναρχικιά αυτή. Το φοιτήτρια είναι. είναι. Μπάχαλη, η Σεριζέη, Δεν είναι δαπίτησα, γιατί αν τα δαπίτησα θα διάβαζε για 10 θα τώρα. Δεν θα ήταν στο. <laughs> θα ήταν στο λεγόταν <laughs> Πάρτι, που το έλεγε ο Παφίλη, πώ θα έλεγε. Πάρτι Μοριά άρρωστη. Πάρτι Μοριά άρρωστη. Θα ήταν εκεί. Ενώ τώρα ήταν. Όλα αυτά τα βίντεο τα βλέπετε στο ελληνοφρένια.net.gr, τα έχουμε ανεβάσει. Από πρώτο χέρι κιόλα γιατί. Είναι ο δικό μα. Είναι οι εκεί. Μας εκεί είναι ο δικό μα. Είναι εκεί και τι τρώνε. Το κλιμάκιο Θεσσαλονίκη. Είναι εκεί και τι τρώνε συνέχεια ο Άλεξ. Ε, Τι να κάνουμε. Είναι η δουλειά. Ή ήθελε να γίνει δημοσιογράφο. Και φωτογράφο και. Πώ να γίνει καμερά μα. Οικονό μέρα. Αυτή είναι, η κατάληξη. Έτσι, αυτή είναι η κατάληξη Καλύτερα ξύλο Άλεξ Γιατί δεν είναι Στη... αυτό αποτέλεσμα αποδού... σφαλιάρας Όχι, όχι από, μπάτσους, όχι από μπάτσους, μπάτσους, όχι μπάτσους Είναι άλλη σφαλιάρα αυτή Αυτά συνέβησαν εκεί Και θέλω να πω ότι και αυτό, είπε... αυτό το, το μίσο που έχει αυτή η κυβέρνηση Για την νεολαία δεν έχει ξαναυπάρξει <laughs> Ποτέ Μισούνε 18-20-20 Σε κάθε διάγγελμα θα αναφέρει για τους νέου Γιατί πήγαν στην πλατεία και ήπιανε μπύρα η Γιατί στο πανεπιστήμιο Είναι, Ότι είναι, αυτοί είναι. τα έφεραν Όχι η δικιά του ανικανότητα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Όχι το κικίλια που μα έδινε διαφάνειε και θα είχαμε 2 εκατομμύρια εμβόλια το μήνα. Και τελικά έχουμε τρία. Θα Όχι τρία <laughs> πάρτα. Ναι. ναι, και θα είχαμε τελειώσει. Όχι τα πάρτη στον εθνικό κήπο τη γυναίκα του κικίλια και τα πικνή. με έξι, έκανε Ναι, πικνίκ. δεν λέω. Είχε πάρτι Μπαλατσινού... το παιδί, είχε γενέθλια. Έκανε δύο μήνε. Έκανε κυρία Μπαλατσινιού να πάρτι στον εθνικό κήπο. Σωστό. Πρόθεσες. Σαράτηση. Τι να το κάνω. Να μην το βγάλω. Όλα σα φαίνονται Η υπάλληλοι του Χαρδαλιά που κάνανε πάρτι στην Εθνική Γραμματεία. Ο πρόεδρο του δικηγορικού Συλλόγου που έκανε το πάρτι και ναι. βγαίνει τώρα στο κανάλι και ξεπλήθηκε και αυτό σε έχασε. Και εσύ που ζεις στα 60 τετραγωνικά. Αυτό είναι η περίπτωση. Δεν πρέπει και να βγει. να βγεις, γιατί θα τη πα και μην πας στο πάρκο. Άρτια. Μην πα στο πάρκο με την οικογένεια, γιατί μπορεί να έρθει ο κάφο ο μπάτσο με το σιδερένιο γκλόπ να τη αρπάξει. Ναι, αυτό ακριβώ. Αλλά μισούνε την νεολαία. Που μίσησε τη νεολαία σε αυτόν τον τόπο και σε όλου του τόπου. Δεν πήγε πολύ δεν έχει Επίση η νεολαία να θυμίσει ότι ψηφίζει και στα 17 πλέον. Ψηφίζουν ήδη. Ψηφίζουν όλοι. Ναι, στα 17 ναι. πλέον. Και πλέον. Και Όχι ναι. μόνο τα Τα μελανιασμένα πλέον. χέρια του θα θυμούνται εκείνη την ώρα τι ακριβώ έγινε. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ανόητο για να κάνει όλα αυτά που κάνει. Γενικώ έχουν νέος. μια μανία οι δεξιοί από παλιά να βάθουν τα χέρια με αίμα. Ναι, το... οι πρωθυπουργοί το έχουν, δηλαδή το, το, το θυμόμαστε και επί καραμαλή το θυμόμαστε και παλιότερα παραδοσιακά η δεξιά στο τόπο έχουν καταφέρει πάντως να πολιτικοποιήσουν μια γενιά που δεν της το είχες ότι θα γίνει έτσι και κάνουν τα πάντα ήδη, ήδη αυτή η γενιά να. Μες στην πανδημία είναι η γενιά που τα τελευταία 10 χρόνια Δηλαδή από τα δέκα ως τα 20 τους Είναι με κρίση, με μνημόνιο Με περιορισμό πραγμάτων Καταστάσεων, Καταστολές. γκρίνια στο σπίτι Ανεργίες Αυτή λοιπόν έρχεται τώρα με Κυριάκο Μητσοτάκη Και κάθεται όλο αυτό πολύ ωραία Και είναι στο δρόμο και θα βγουν και στο δρόμο Οι ίδιοι το φτιάχνουν. Μαζεύει ε. τα σπασμένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ύπνοση την του ΣΥΡΙΖΑ τη βγάζει εκτό. Θερμά συγχαρητήρια. Και αν τώρα είπε ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν οι δεξιοί, τι είναι αυτό το πράγμα, και λένε ότι για όλα αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι δυνατόν Μα αυτό καλά. το κόμμα έτσι όπω το βλέπετε. Έτσι όπω βλέπετε του ΣΥΡΙΖΑίου. Από τον πρόεδρο στον τελευταίο. Και εμπιστεύεσαι στον τζίπρα να σου παραγγείλει καφέ στους... αυτοί θα κατεβάσουν κόσμο κάτω αυτοί θα οργανώσουν κίνημα είναι ικανός να σου φέρει φρέντο με το καλαμάκι το χοντρό του μοχήτο αυτό θα το κάνει ο Που αυτό δεν αυτό είναι ισχυρότερο θα... να πεις καφέ <laughs> με λάθο καλαμάκι όχι αυτό πραγματικά σου έχει τυχεί <laughs> <laughs> τι έχεις τραβήξει και εσύ παιδί μου ρουφά στο παγάκι το τριμένο. Πάμε τώρα στα κανάλια... Αμένε Ναι κατάλαβα. Yeah. Πάμε στα κανάλια τελειώσαμε τα πολιτικά... Στα κανάλια όλα πολύ καλά. Νομίζω χρειάζονται Το μερικά στα. φράγκα από τη λίστα πέτσα. Για να γίνει γιατί? μερικά reality ακόμα. γιατί να δω ε, φράγκα, δεν είναι, ό,τι δεν Στο Star, γιατί βλέπω ο γίνει... κόσμο γεννεί έξω ακόμα. Το όχι, όχι. όχι Πώ ήταν στη Νέα Μηδενική. Αλλάζουμε το βίντεο. Στο Star, αλλάξαν το βίντεο. Μετά το Λιγνάδι, ότι τον, ε, τον ε, μαζέψαν για το τίποτα. Ναι. Και, τώρα πάμε πολύ καλά. Έχει κρεσέντο είναι, το, είναι το Star αυτό έτσι. αυτό το, το βίντεο που είναι η αστυνομική εκεί. Μην ξανακούσω το αλήτης τη Ρουφιάνη δημοσιογράφη. Μην ξανακούσω το αλήτης τη Ρουφιάνη δημοσιογράφη. Είναι το εικόνα και το βίντεο που είναι η ομάδα του αστυνομικού που ξανά κάτω προχθές και τραυματίσανε του το άγγελου ναι μόλις πάνε πιο πέρα και καταλαβαίνουν ότι λείπει σταματάνε κάνουν μια ενημερώνει το κέντρο και τα λοιπά και λέει εκεί ο επικεφαλής πάμε να τους μπιπ πάμε να τους σκοτώσουμε να. το Σταρ κόβει αυτό το τελευταίο <laughs> αφήνει τον μπιπ χώρεσε χώρε. και okay. σε ένα δελτίο πόσο να μπουνε Την αυτή λέει, ε, έτσι, εντά, πάμε να σκοτώσουμε. Όχι, θα γίνουμε κανέλοι. <laughs> Ωραία, λοιπόν. Το έκοψε χθε. Αυτό το βίντεο έχει κάνει. Το έχουν δει όλοι. Είναι viral. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν το έχει δει. Και πάνε. Μα πόση ανοησία να υπάρχει. Και κόβουν κάτι που το έχουμε δει όλοι. Και όλοι όμω. Όλοι. Το δεν είναι ότι δεν ότι κάποιο δεν το έχει δει. Δεν έχει παίξει μια έχει ίντερνετ σπίτι του στην Ελλάδα, όλοι το έχει δει. Όλοι το έχουν. Αυτό. Δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Νομίζω πήρανε γραμμή, πήρανε γραμμή, συγγνώμη, νομίζω πήρανε γραμμή από τον εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν το παίζουμε αυτό, τον εικονόμενο. <laughs> ότι, <laughs> ότι αφού έκοψε ah, εντάξει, την, okay. την κανέλη, άρα είναι ατάκε που δεν παίζονται, κομμένε, άρα κόβουμε και από το βίντεο. Γιατί να έχουμε πέντε κανάλια τότε, Δεν έχουμε πέντε <laughs> κανάλια. <laughs> τα δύο τα <laughs> <δαχένας. laughs> Ο Βαρδινό Γιάννη. Τον ναι, Α και τον Ρωστά. Α, α, το α ναι. Ναι. Όχι, θέλω να πω. Τα τέσσερα, τα πέντε από τα έξι, Πανελλαδική, τα χειρίζεται πάλι ένας Ο Κυριάκο. Ο και ο <laughs> Πέτρο. <laughs> Οπότε δεν έχουμε. Απλά διαχέονται οι εκπομπέ σε άλλες okay, συχνότητε. Okay. Ένα okay. είναι το κανάλι. Ναι, να δουλεύουν, Δύο, στους, να δουλεύουν συνάδελφοι. Να γι' αυτό είναι. Λοιπόν, ε, το, τα, το κάνουν αυτό, ενώ το ξέρουμε όλοι και βγαίνει η κυρία Ζαχαρέα. Δημοσιογράφο, κάνει το δελτίο, κάνει και νούμερα, το πάει μετά σπίτι. Κανονικά έκανε δουλειά έτσι. Έγινε, ναι, δουλειά, ναι, πήγε ενημέρωσα, καλά. Ενημέρωσα. Προχτέ είχαν βάλει για το τίποτα στο Λιγνάδι που βίαζε παιδιά. Φέρεται, σύμφωνα, φέρεπε, ναι, ναι, ναι, ναι, σύμφωνα με την. Όπω και ο, ο αντιπρόεδρο, ήταν υποδιευθυντή του κρατικού θεάτρου ο, ο Καινούριο τώρα. Ο, ο Νικολάου, ναι. ναι, ναι. Φέρεται κι αυτό. Και αυτό επιλογή Μενδώνη. επιλογή. Την εξαπάτηση. Την Λοιπόν, ο κύριο Μαυροϊδάκο, για αυτό το βίντεο που περιγράφουμε πριν, βγαίνει σημα... συνδικαλιστή των ειδικών φρουρών τη αστυνομία, βγαίνει σήμερα το πρωί και λέει. που λέμε που έχουν στασίδι, στα κανάλια του. Ναι, ναι, και λέει. Εδώ επικριθήκατε, να πούμε, γενικά η αστυνομία επικρίθηκε, για τα λόγια που λέγονται εκείνε τι Το πάμε να του. έτσι. Το ναι, πάμε να του σκοτώσουμε. Πάμε αλλιώ. Εκεί δεχτήκατε κάποιε επικρίσει, να και θέλω να πείτε μια κουβέντα γι' αυτό. Δεν με πειράζει τι λένε mm -hmm. Τα παιδιά αυτά, οι άνδρες ομάδες δράση είναι ήρωες Γύρισαν να σώσουν τον αδελφό τους mm -hmm. Και η φράση που λένε στο τέλος Λένε πάμε γιατί θα τον σκοτώσουνε». Το λένε αυτό νωρίτερα Μετά λένε πάμε να τους σκοτώσουμε Και το <laughs> ακούμε όλοι πολύ καθαρά Αφού Δεν είναι ένα ασύρματος τους... που στο περίπου ακούγεται Όχι, όχι καθαρά καθαρότατα ακούγεται Ε, επίσης ακολουθεί την ίδια τακτική αφού το έχουμε δει όλοι και το έχουμε ακούσει πάρα μας βγάλει τρελούς αυτό αυτό που κάνουν καθημερινά δεν καταλαβαίνουν που οδηγεί αυτό δεν ξέρουν το, το, το παρελθόν αυτών που κάνανε τέτοια αυτό έχουμε δει όλοι τώρα; άμα δεν μπορείς να κάνεις την, ε, ε, την προπαγάνδα σωστά μην την κάνει. δηλαδή άστο Κάντω, υπάρχουν άλλοι που ξέρουν καλύτερα Ποιή. να κάνουν την προπαγάνδα. Ε, όχι αυτοί πάντως. Και αυτοί που την ξέραν δεν την κάνουν καλά. Όχι. Έχει μπρουταλοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα, έχουν χάσει τα άλοθη και τα ξεκαρφώματα και το κάνουν τόσο ομά που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα απολύτως. Γυρίζει και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά του Κυριάκο Μητσοτάκη και προς το κανάλι που το κάνει. Είναι πολύ Τη απλό. Τι λαός είμαστε! Καταρχάς, τώρα που το πες, ναι. που βάζουμε θυμωμένη φατσούλα κάτω από τον Πρωθυπουργό. Δεν είμαστε για τίποτα. Δέκα μνημόνια να έρθουν. Θυμωμένη φατσούλα στο facebook κάτω από τον Πρωθυπουργό νευριασμένη. Αυτό το λες επειδή μετά το, προ... διάγγελμα. Μετά το διάγγελμα βγήκαν κάτι δημοσίευματα του προχθεσινό διάγγελμα και είπαν ότι ο Πρωθυπουργό ταράχτηκε πάρα πολύ γιατί είδε στο facebook του 9.000 θετικά σχόλια, φατσούλες, φατσούλες. και τριάντα τόσες χιλιάδες αρνητικά ε, και σοκαρίστηκε Λέπαμε, οι δημοσιοκοπείς όλε. όλες Όχι, όχι έχουν δημοσκοπήσει αλλά ήταν ότι η νεολαία που είναι στο facebook κυρίως δεν το ενέκρινε όλο αυτό και πανικός ποιος είχε την ιδέα να κάνει το διάγγελμα και υπάρχει μια μουρμούρα μέσα στο μεγάλο μαξιό Είναι Μαξινο. να απορείς. Ναι Ήταν τόσο ενωτικό διάγγελμα που λε αν είναι δυνατόν. Γιατί κάποιοι. Φατσούλα, θυμώσαν. έχουμε φατσούλα, θα βάλουμε. Δεν είναι μόνο φατσούλα, βγαίνουν και στον δρόμο. Γίνονται και άλλα, συνειδητοποιούνται και οι εγκαταστάσει. εγώ λέω για το περιεχόμενο του διαγγέλματο. Όλα τα μέτωπα. Όχι, εγώ είπε για τη φατσούλα. Ναι, ο ο Μαυροϊδάκο, λοιπόν, σήμερα μα ανακοίνωσε ότι η χτεσινή μέρα είναι κάτι, δεν κατάλαβα τι. Και έχουμε αποφασίσει. σαν τη χθεσινή μέρα και επιτρέψαμε να το πω αυτό σαν και χθες mm -hmm. αποφασίσαμε το διοικητικό συμβούλιο θα το ανακοινώσουμε και με δελτίο τύπου η μέρα αυτή θα είναι η μέρα ορόσημο mm -hmm. το σύμβολο θα είναι ο άγγελος και θα είναι η μέρα που θα υπάρχει η εδιάρρηκτη σχέση μεταξύ αστυνομίας mm -hmm. και πολιτών ανάγκης τα σταθερότητα βία μέρα Όχι να θέλω να τον ταράξω. Είναι μια μέρα που δεν τη θυμάται κανεί. Δεν ξέρω τι είναι. Ούτε η ημερομηνία ούτε τίποτα. Τι θέλει, μια διάρακτη σχέση ποιού με ποιον. Τέλο πάντων. Λεπτομέρεια. Βγαίνει και ο Μπαλάσκα σήμερα το πρωί να απαντήσει για αυτό το θα σα σκοτώσουμε που είπε ο αστυνομικό. Αστυνομικό ενδιαφέρον. Πήραμε όλε τι απόψει τη αστυνομία. Όλε τι Επιτρέψτε μου γιατί το δικαιολογώ. Είναι τόσο δεμένε αυτέ οι ομάδε μεταξύ του. Αυτές οι μάχημες ομάδες της πρώτης γραμμής που είναι σαν να διαπιστώσετε εσείς ότι σας έχουν πάρει το παιδί σας. Πώς θα τη δράσετε. Είναι υπερτρομαγμένοι εκείνη τη στιγμή και βεβαίως ε, μέσα στην τρομάρα τους εξτομίζουν αυτά που εξτομίζουν και μετά είναι σίγουρο το κατάλαβαν όλοι και σαφώς και μετάνιωσαν. Ψυχούλες μου, μετάνιωσαν. νιώσαν. <laughs> παιδιά, εντάξει. Πα, πα, Τέλο, παιδιά μου, Νιώσαμε σαν να μην έγινε. Και μια κουβέντα παραπάνω. Πάντω, όταν στεναχωρηθεί ένας, ένα ένοπλο, σαν να και λέει: Πάμε να του σκοτώσουμε. Δεν είναι και το πιο ψύχρεμο πράγμα Όχι. ή το πιο νορμάλ. Γιατί έχει και όπλο που μπορεί να του σκοτώσει πραγματικά. Και έχουμε δει στο παρελθόν το σηκώνουν και το όπλο. Όχι ότι δεν ήταν καφρίλα, βέβαια. Και όχι, προφανώς ότι μπορεί ναι, να βγει εκτό ρούχων και να νιώσει. Ναι, προφανώς Ναι, αλλά. αρπάξανε έναν άνθρωπο για να τον λιτζάρουν 100. Έχει υποστεί μια εκπαίδευση, έχει περάσει μια εκπαίδευση για αυτό το λόγο. Γιατί πρέπει να είσαι πιο ψύχρημο. Γιατί είσαι το κράτο που έχει την. δυνατότητα και ικανότητα να είναι πιο ψύχρωμο δεν μπορεί να λειτουργεί σαν τον Πάχαλο το Υπουργείο, ο Υπουργός έχει αναλάβει την ευθύνη για το ξύλο που έφαγε Τι. ο αστυνομικός εγώ θα σου πω, ο δικός τους Τι. γιατί έχει ευθύνη ο Χρυσοχοίδης που έφαγε ξύλο ο μπάτσο του άσε το φοιτίτη την προηγούμενη με το μεταπικιακό, άσε το γοσύλο από τη δεξιά, από τη δεξιά πάμε κριτική τώρα ο εξελίσσεται στο, στο βαρίδι. Του Κυριάκου Μτσοτάκη που προσπαθεί Δεν προσωπικά. είμαι σίγουρο. Καλά. Περίμενε. Μια χαρά το θέλει. Ναι, ο είναι μια, μέχρι στιγμή είναι μια χαρά προφανώ. Περίμενε. Ή μια χαρά δεν μπορεί να το διώξει γιατί είναι δεμένο για άλλου λόγου. Περίμενε και θα δει. Πά πάμε στην ΕΡΤ. Να μείνουμε λίγο στα κανένα. Πάμε στην ΕΡΤ. Έκανε μια Τι αποκάλυψη έχει. ο συνάδελφο χθε το μεσημέρι για τον συλληφθέντα του τραυματισμού του αστυνομικού. Στηματάσταση πλη... δοικογραφία τη βάρω του, δηλαδή Ακριβώς. για πρόκειται ανθρωπονίσει. Αυτό Α... είναι επιβεβαιωμένο που μα λένε. Ναι, ναι, είναι επιβεβαιωμένο. Και, ναι, σύμφ... και από τα στοιχεία του προκύπτει κάτι άλλο. Και σύμφωνα με πληροφορίες σα τη σέρτα το επίθετό του παραπέμπει σε άτομο που είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σπυρίνε τη φωτιά. Είναι ο αντόνοιό και ο συνάδελφου και λέει ότι ήταν ο σπηρήνε φωτιά, είναι Α, το... το επίθετο το... Το... είναι άτομα παραπέμπει. που Και λες τρομοκρατία, όλα έρχονται Ω, και δεν... Κουμπώνε μαζί, κουφοντίνας, κου, να όλα. Και ακούμε τη συνέχεια του ροπορτάζ. Το επίθετό του παραπαπέμπει σε άτομο που είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στου πυρήνε της φωτιάς. Uh, μένει στα νότια προάστια και όπως είπα το πορτοφόλι ήταν αυτό που αρχικά βοήθησε τους αστυνομικούς και στη συνέχεια αξιοποιώντας και οπτικό λυκό ίσως και μαρτυρίες κατάφεραν τον να τον ταυτοποιήσουν ότι ήταν ανάμεσα στα άτομα. Που χτύπησαν αλήπητα τον 29χρονο αστυνομικό. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και συνεχίζονται οι έρευνε για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα άτομα που συμμετείχαν στον αγριοκτήτη. το που έχει συλληφθεί στο παρελθόν για συμμετοχή τη Πυρήνα, έτσι. Δεν σε άκουσα, Αντώνη Λέω και συνεχίζονται οι έρευνε να ταυτοποιηθεί αν πρόκειται περί του ιδίου που παλιότερα. Όχι, δεν πρόκειται για του ιδίου ατόμου, απλώ υπάρχει συνωνυμία. Δεν πρόκειται για του ιδίου ατόμου, απλώ υπάρχει συνωνυμία. Ah. <laughs> Εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ τώρα. Ναι. Μα συγγνώμη. Πολύ καλά. Δηλαδή εδώ πέρα Πολύ από τι όποιε κομματικέ δολιότητε, στοχεύσει, επικοινωνιακά παιχνίδια, λε το ρεπορτάζ ότι αυτό που συνελήφθη. Παραπέμπει σε μια τροποποίηση του κειμένου. Λέγεται α πούμε. Ναι, ναι. Και θα ρωτήσει ο άλλο. Ναι, το λέγεται κουφοντίνα. καμιά σχέση. Είναι κουφοντιόργη. Όχι, όχι, είναι συνονιμία. Ναι. Τότε γιατί να αναφέρει ότι υπάρχει συνονιμία του ονόματο αφού δεν είναι συγγενή, που και συγγενή δεν είναι τίποτα. Γιατί Μόνο είσαι εννοείται. Διατεταγμένη υπηρεσία, ίσω. Γιατί θε Διατεταγμένη βλακεία εδώ. Βλακία. Εδώ δεν είναι υπηρεσία, δεν είναι, βλακία. είναι βλακία. βλακία Βέβαια η υπηρεσία προσλαμβάνει βλάκε. αλήθεια. <σχελίου> Αλλά εδώ είναι βλακία καραμπινάτη δεν υπάρχει. Μήπω μπήκε στο χαρτάκι στην έρθιντεξε οδηγία <σχελίου> αυτό <σχελίου> να λέτε ότι είναι στου πυρήνε. Μοιάζει το όνομα, ορίστε. Μπορεί. Εδώ που έχουμε φτάσει όλα είναι πιθανά. Πολύ καλά πάει και αυτό. Να ακούσω ξανά το αλίτη ρουφιάνη δημοσιογράφη. Είσαι και αλίτη. Και Ρουφιάνο και Εσέγκεμπάτσο και δημοσιογράφο. Αρκετά δύο εσύ. Οπότε δεν είναι. Μην μιλά εσύ. Ακούσουμε έναν Ά, συνάδελφο δημοσιογράφο τώρα, Ά, ο οποίο έχει εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία, τη μάχημη και έχει πάει α, στα, στα, στα, στα κόμματα. Βουλή στα έδρανα. Δυστυχώ η κυρία Κανέλη, που είναι εκλεκτή συνάδελφος και γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια μεταξύ μα, όπω είναι έτσι. Είπε και ω εκ τούτου, αποτέλεσμα ήταν ότι δεν θα ξαναπάει να δει τον κύριο Οικονόμου στην εκπομπή του. Αν είναι δυνατόν στην εποχή μας να έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια και να υπάρχει τέτοιου είδους απομόνωση των κομμάτων από την επικαιρότητα και από τη δυνατότητά τους να εξηγούν τις θέσεις τους. Τώρα, αν που και που οι θέσεις πρέπει να εξηγηθούν με τη χρησιμοποίηση λέξεων το είπατε κι εσείς, το υπονοήσατε ορισμένοι, οι οποίες δεν συνάδουν με τη σωστή ε, τηλεοπτική δουλειά Τότε νομίζω ότι πολύ καλά έκανε ο συνάδελφό μου Δημήτρη Οικονόμου και πολύ κακά η συνάδελφό μου Γιάννα Κανέλη. Πάω oh, κοίτα, να πέφτω από τα σύνορα. Πώ έχει αυτό, Υπά, υπέρ του Σκάιου Μπάμπη. Μπάμπη Παπαδημήτρη δεν είναι υπέρ του Σκάιου, υπέρ του Οικονόμου, κατά του Οικονόμου, οικονόμου. Κανέλη κτλ. Αύριο το ΕΣΟΥΡΟΥ αν έρθει, α πούμε. Θα. Ε, θα, θα, λέω, θα κόψει πρόστιμο ε, στο κανάλι για την Κανέλη. Όχι για τον δημοσιογράφο Στον Αλαφο Γιώργο. Όχι, δεν θα κόψω. Αυτό δεν είναι κατά τη διδρολογία. Μόνο αυτό για το Star. Η SEA δεν έχει βγάλει ανακοίνωση ακόμα. Μπράβο, η ούτε Εσία για το Star. Η SEA δεν έχει βγάλει ανακοίνωση ότι αλλοιώνουν στοιχεία του ρεπορτάζ. Αυτό είναι. Η εικόνα που την έχουμε δει όλοι. Δεν είμαστε τρελοί. Εκτό αν είναι ένα σχέδιο να μα βγάλουν όλου τρελού. Πάντω αυτά τα γεγονότα πάντα είναι πολύ αλέρτιμοντα γέρε. Θυμόμαστε και το Μέγκα παλιά μπει Γρηγορόπουλο. Θυμόμαστε. Παλιά γινόταν. Παλιά τι πήγαινε γόνα. Πάντα, πάντα. Το Μοντά πήγαινε γόνα. Μισό, μισό, όχι. Αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό που τόσο χαζά και τόσο ομά δεν έχει ξαναγίνει. Δεν είχα βάλει στο Γρηγορόπουλο άλλο βίντεο. Είχαν βάλει. Ένα ήταν. Δεν, με αυτό το ρυθμό. Ότι yeah, για το αρισμώ, τίποτα όχι. ο Λιγνάδη. Αυτό δεν το λε. Δεν αναλαμβάνει κανεί την ευθύνη, δηλαδή, και να σου πούνε κάνω το. Δεν, το... δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει κάποιο. Το είναι... Για να προστατεύεις το κανάλι σου δεν το κάνει. Πώ να σου το πω, δεν Θα πει κάποιο, Όχι αυτό Το κανάλι σου είναι το λιγότερο σχέση με τα άλλα που είναι να προστατεύσει. Το χτεσινό που κόβουν το κομβικό, ενώ έχει γίνει viral ένα βίντεο για αυτή τη φράση. Για το θα του σκοτώσουμε. Και το κόβει αυτό. Τι, ότι. Το έχουν δει όλοι. Τι προσφέρει. Κακό κάνει εσένα, ένα βάλτο και πήγαινε παραπέρα. Πώ να σου πω, αφού το έχουν δει όλοι, τι άλλο να κάνει. Χθε αναγκάστηκαν όλα τα κανάλια και παίξανε τα βίντεο από το βράδυ τη Νέα Μύρνη. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Τι λέει ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη για όλα αυτά, έχει ακούσει ανακοίνωση Αναλαμβάνε που δίρανε ευθύνη, ένα σώρο κόσμο με γυναίκε και οτιδήποτε. Α σε τι γυναίκε. Εγώ σου λέω για το δικό του, για τον μπάτσο του που δίρανε. Εκεί έχει αναλάβει την ευθύνη. Να πει παρετούμε για αυτό δεν γίνεται, γίνονται αυτά. Ωχι, γιατί να πάμε. Λέω, θήκια. μήπως. Πας καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Για Λέρω. όλο αυτό που έχει προκληθεί, εννοώ. Ναι, ναι. Όχι, αφού... λοιπόν, <laughs> κάποιος προκαλέσει. το δημιουργεί. Ναι, κάποιος το δημιουργεί. Από πάμε κάποιος σε, ξεκινάει. Πάμε σε διαφημίσεις. Το σύνθημα είναι το γνωστό. Μπάτσι Γουρούνια Δολοφόνη. Μπάτσι, Γουρούνια, Δολοφόνη ένα φορά για σένα λέει Τους Παλουρδούς Για όλο, εσένα <laughs> σε πιάνει το τρίο Γουρούνι ήσουν έτσι κι αλλιώς Πριν Ά, γίνεις δημοσιογράφος γουρούνι. Γουρούνι πριν, πριν γίνεις δημοσιογράφος, πριν γίνεις αστυνομικός Α. Επειδή σε ξέρω από μικρό <laughs> Ε, ήρθαν και τα άλλα δύο και Το τρίπτυχο έκλεισε. Βλέπω εδώ διοργανώνονται το Σαββατοκύριακο συγκεντρώσεις σε όλες τις πλατείες των γειτονιών της Αθήνας. Μα πώ, με τι μετακίνηση, τι βάζω, τι πατάμε. <laughs> εντός Δήμου. Α, Με Είμαστε εντός Δήμου. Ή αν με το σούπερ μάρκετ. Εντό Εντός Δήμου δεν το απαγορεύει. Βλέπω ότι σιγά σιγά φουντώνει όλο αυτό. Θα πάμε τώρα, έχουμε τα, την πανδημία Έχω ένα άλλο να το έχω να πω Ψηφίστηκε νόμος λέει που μπορείς να οδηγάς μηχανή Μέχρι 125 κυβικά με δίπλωμα αυτοκινήτου Κατάλαβες Καλά, εγώ, εγώ κατάλαβα <laughs> <αυτό>. <laughs> ναι, <laughs> ξέρω Ά, ότι... Καλή τύχη <laughs> να... Που να αγκαλιαστούμε νόρισα, <laughs> Να αγκαλιαστούμε <laughs> όλοι μαζί Κατάλαβε τι θα γίνει στου δρόμου Ξέρω ε? πολύ καλά. Πολύ καλό αυτό. Μήνυμα εδώ από τον Αλέξανδρο. Ξέρουμε, λέει, ότι θα κάνετε προπαγάνδα. Ξέρουμε ότι με ένα 5% θα πείτε ότι μιλάτε για το λαό. Ξέρουμε ότι ο λόγο σα θα είναι μοντάζ και βρισχέ. Ξέρουμε ότι δεν θα σεβαστείτε μια κυβέρνηση που βγήκε από εκλογέ. Αλλά κανένα... μην κοροϊδεύετε. Όχι, βγήκε. <laughs> μην κοροϊδεύετε έναν άνθρωπο, τον αστυνομικό που παραλίγο να σκοτωθεί. Πρώτα. τον αστυνομικό. Δεν <laughs> Πώ το κατάλαβε αυτό, δεν κατάλαβα. Α, αν κάτι λέμε, λέμε για το Μητσοτάκι που, που σκέφτε Συμπολίτη του, μόνο αυτό τον αστυνομικό. Ναι, όχι το πολιτικό μόνο τον πολιτικό. αστυνομικό και όχι τον άνθρωπο. Τι προηγούμενε μέρε που έφαγε το ξύλο στην Κίνα. ίσα, ναι, ίσα. Ναι. ίσα. Α, αυτοί που στέλνουν. Όλες, αυτό που έγινε προχτέ, πριν πέσει το ξύλο και, και στον αστυνομικό, πριν το σπρώξουν, είναι μια εικόνα που την έχουμε δει όλε. Έχουμε πάει σε πορείε. Δηλαδή είναι συγκεντρωμένοι κάπου, οπουδήποτε του Πανεπιστημίου, και έρχονται τα μηχανάκια, είτε είναι δία, είτε είναι τα παπάκια, είτε είναι δί, και μπουκάρουν μέσα στον κόσμο. και φεύγουνε. Καμιά, πολλές φορές κλοτσάνοι αστυνομικοί κάνουν ναι, διάφορα. Ναι, με όταν είσαι στο μηχανάκι όταν είσαι στο μηχανάκι είναι πολύ εύκολο πεζός, που έρχεται από οποιαδήποτε γωνία να σε σπρώξει. Έχει σπρώξει να γίνει, ναι, ναι. αμέσως. Το μηχανάκι είναι ανίσχυρο εκεί. Όταν κατέβει κάτω έχει και τα δακρυγόνα και τα λοιπά. τους στέλνει αυτού μέσα εκεί Ποιος τους θέλει μέσα με στο οργισμένο το 6, πλήθος το σχέδιο σε ένα οργισμένο πλήθος 6.000 ατόμων να πάνε 10-15 μηχανάκια δικάβαλα Αυτά τα παιδιά που Επίσης, όντως πληρώνονται σχέδιο 700, ακριβώς είναι αυτό 800 ευρώ και και και Ποιος τους θέλει μέσα εκεί Ποια είναι η ιδέα πούμε. Θέλω να πω ότι Μα, θα, θα πει κάποιος Ναι, είναι, σε ένα ότι είναι... και καλά τάχα υπάρχουν πηγαίνει να του πάσει η αλαζονία του τσαμπουκάου που θα πάμε με 10 μπάτους θα πετάξουν κρότου λάμψη στα μούτρα του κόσμου σε ευθεία βολή όπως είδαμε και στα βίντεο Άρα για τον αστυνομικό δεν έχουμε πει τίποτα Συ σιτά τα λες σιτάκους. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα Μ' αρέσει που βάζεις ποσοστά και τα λοιπά και λες μια εκλεγμένη κυβέρνηση Η κυβέρνηση αγαπητέ μου επειδή επικαλεί σε ποσοστό εδώ 5% εκλέχθηκε με το 40% όσων ψήφισαν μειοψηφία είναι στον τόπο όπως κάθε κυβέρνηση είναι μειοψηφία δεν είναι η πλειοψηφία και αυτό δεν σημαίνει ότι και πλειοψηφία να ήταν 51% των 11 εκατομμυρίων κατοίκων κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ έχει γίνει δηλαδή σε παλιέ δεκαετίες δεν σημαίνει ότι θα μιλάμε όλοι οι υπόλοιποι και δεν θα βλέπουμε το στραβό είναι δυνατόν, τον χτύπησε τον σε κάτω στην Άσμίνη, τον έριξε κάτω καταστολή. Δέκα δικήματα έχει ο αστυνομικός πάνω του Τι θα περάσει έτσι Χαλαρά να μην μιλάμε για την εκλεγμένη κυβέρνηση Βέβαια δεν μας παρατάτε τώρα Θα, <laughs> θα, πιάσουμε, τώρα, και θα πιάσουμε και την κουβέντα Επιτροπή... Το 40% που πήρε η κυβέρνηση Από το 55% που ψήφισε Είναι ένα περίπου 20%, 20 τη κοινωνία. Τη χώρας ο... Αυτό ο... είναι Και 40% να είναι έτσι Το 60% των πολιτικών δυνάμεων δεν γουστάρουν Δεν θέλουν να γίνονται να. αυτά Και δεν ξέρω και πόσα από αυτά που κάνει τα έχει βάλει σε έγκριση. Βέβαια, το αλλά είστε μαγνουρέοι και δεν θέλετε τη δημοκρατία. Αφού δεν... αυτή είναι η δημοκρατία να βγαίνει με 40%. Ωραία, εντάξει, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, είναι η Επιτροπή των Γιατρών που βγαίνει και ανακοινώνει τα μέτρα, αυτά τα ωραία μέτρα που μας έχουν κουράσει όλους και δεν δίνει κανεί σημασία πια. Και βγαίνει και η κυρία ε, Κοτανίδου. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα πια για να δώσει σημασία θα το από Θα σου και οι πολιτική και, και υποστήριμο. Η κυρία Κοτανίδου βγαίνει σε μια διαδικτυακή που έγινε συζήτηση. Η κυρία Κοτανίδου, είναι διευθύντρια στη Μαδά του Ευαγγελισμού και στην Επιτροπή κορυφαία γιατρό αυτού του τόπου. Και λέει. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Φαρμάκη ότι η επιτροπή ενώ στην αρχή είχαμε πάρει το σωστό δρόμο, όπω λέω εγώ, κάπου στη μέση. Χάσαμε αυτό το σωστό δρόμο και τώρα δεν μπορούμε να ξαναβρούμε το βιματισμό μας. Ε, γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές θα είναι αυτές οι προσπάθειες, όμως ε, η ενδύπωσή μου είναι ότι όλοι έχουμε κουραστεί. Οι συνεδριάσεις τη Επιτροπής είναι πολύ ωρες, με πάρα πολλές συζητήσεις, ε, με πάρα πολλά θέματα τα οποία έρχονται στην Επιτροπή και ενδεχομένως αυτό να μας οδηγεί τις περισσότερες φορές σε κάποιες λάθος αποφάσεις και δυστυχώ στη λάθος μεταφορά αυτών των αποφάσεων. Όμω, από αυτές τι αποφάσεις παίζονται ζωές. Κρίνονται, καθημερινό Ζωέ όχι μόνο αυτού που ζουν την και, οικονομία, και ζωή... Την οικονομία, εγώ πάω σε αυτό, πάω σε αυτό. Οι άλλοι που πεθαίνουν είναι τεράστιο θέμα. Και δεν φταίνουν τα μέτρα της Επιτροπής. μάλλον, αλλά για την οικονομία και για όλο αυτό τον περιορισμό των δικαιωμάτων η Επιτροπή, γιατί η κυβέρνηση λέει ακούω την Επιτροπή και βγαίνει η Επιτροπή και λέει είμαστε κουρασμένοι, δεν ξέρουμε αν είναι σωστά αυτά που λέμε τόπι κύριε Κωντανίδου, από πού να κρατηθούμε είχαμε τους γιατρούς που ήταν σοβαροί σε όλη αυτή την ιστορία Κικίλια δεν κρατιέσαι, Μητσοτάκη δεν κρατιέσαι Άδωνη δεν κρατιέσαι Χαρδαλιά δεν κρατιέσαι. Ένα σιόδρα είχαμε, μας το στερήσανε κι αυτό. Ναι, και λέει εδώ η κυρία που είναι πολύ σοβαρό αυτό κατά τη γνώμη μου ότι έχουμε κουραστεί, είναι πολύ ωραίες συνεδριά δεν ξέρουμε τι παίρνουμε, τι λέμε και τι κάνουμε. Πάμε, πούμε και μια μαλατέχη τέτοια. Πε, περίπου, περίπου αυτό είπε. Περίπου αυτό είπε, ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε δεν ξέρουμε, είναι μες στην κούραση. Ότι και με λίγα και λόγια, αυτό, μην τα παίρνετε και πολύ στα σοβαρά Τα λέμε γιατί πρέπει να τα πούμε. Είδες, η Κάτω το μπροστά. Ήταν, το η Οι τι θα πούμε εκεί, θα πούμε να μείνουμε μέσα. Α, πάμε έξω. Εγώ θα πάω, δεν κατάλαβα. Ναι, θα πάμε ναι, έχω πει και... κανονίσει. Σαν σήμερα το πού θα χιλιά... πάει ο Κυριάκος τρίμερο. Νομίζω... Πού έχουν κανονίσει. Πού, πού πετάνε χαρταίτο Δεν θα πετάξουμε φέτο Εμεί, άλλο, δεν λέω για μα. Ο Κυριάκος θα πάει. κάθε μέρα νομίζω. Ο <laughs> Ε, σαν σήμερα το 1978 πέθανε η Σοφία Βέμπο. Θα σταθούμε λίγο και θα θυμηθούμε δύο απόλυε. Μία απόλυε η Βέμπο, αλλά θα θυμηθούμε με αφορμή τη Βέμπο άλλε δύο απόλυε. Τον έχουμε ξεχάσει είναι ο Γεράσιμο. Αυτόν τον έχουμε? Το, το Γιακουμάτο. Ο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Επειδή είναι πονηρά λίγο τα μυαλά, θα θυμίσω ότι η φιλοσοφία τη Νέα Δημοκρατία είναι το τραγούδι τη Σοφίας Βέμπο. Βέμπο, Βέμπο, Βέμπο. παιδιά τη Ελλάδο είναι δικά μα παιδιά. Η Βέμπο. Η <laughs> είναι, αυτό. Είναι γενική τη Βέμπο. <laughs> η... Τον έχουμε χάσει για είπε το διακομμάτι. Είπε τα δικά μα, παιδιά, η δεξιά ήταν η Βέμπο. Αλλά αυτό που είπε, <laughs> όχι, όχι, είναι η φιλοσοφία ότι τα ψευδάδε <laughs> <Ελλάδος> τα παιδιά είναι <laughs> τα δικά μα. Όχι, όχι. Αλλιώ το μεταφράσαν αυτή <laughs> τα πράγματα. Τότε διορίζανε αβέρτα κουβέρτα. Με έναν τενεκέ τυρί που έλεγε και ο, ο <laughs> Ντούμα χθε. Οι αστυνομικοί μπαίναν στη σχολή με έναν τενεκέ τυρί. Τι τυρί ήταν αυτό, πραγματικά. Πραγματικά. Τηλαίη εκεί είναι σαστηνόμενο με, με το τυρί Από ό,τι φαίνεται <laughs> <laughs> από, τη <φάνκι> βλέπουμε, <laughs> από ό,τι βλέπουμε τον ό,τι βλέπουμε τυρί ένα είναι, ένα είναι αυτό Του για Και η άλλη που είναι βαφτιστήρα τη Βέμπος Α, ποια. ποια είναι η βαφτιστήρα της Βέμπος Το κάνω κουίζ mm. Ποια είναι μια που δεν την έχουμε τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου Η Άννα Μισελ Λόχι, του... όχι Την έχουμε την Άννα ναι, Μισελ ε, Της ναι. Βέμπος Που ήταν, βοήθησε το ΣΥΡΙΖΑ στα κρίσιμα και ήταν το 151. Γιάννα Αγγελοπούλ. Όχι, Όχι μωρέ. Μπαρτιστήρα ποιος... <μήλωση> της Βέμπος θα ήταν Γιάννα Αγγελοπούλ. Όχι, <μήλωση> η συμμαθήτρια. Θεοδόρα... <σφυρό> Πιθανόν συμμαθήτρια. Θεο... <σφυρό> Θεοδόρα, <σφυρό> μεγαλοοικονόμου. Λοιπόν, τώρα, όπως <κκυρ> <κυρ> δεν χρειάζομαι καμιά καρέκλα, <κυρ> <κυρ> ούτε <δερνάζομαι> ζήτησα καμιά καρέκλα. Λυπάμαι για σας. Εσείς είπατε για τη Μακρόνισο. Εμένα ο πατέρας μου πολέμησε στην Αλβανία και μετά στην Ελλάδα. και με έχει βαφτίσει η και είμαι περήφανη γι' αυτό. Θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ Κι έγινα παιδί μου για πάντα δική σου Και με έχει βαφτίσει βέβαια κι είμαι περήφανη γι' αυτό Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα Πόσο ευτυχισμένη θα είμαι μαζί σου Και με έχει βαφτίσει βέβο κι είμαι περήφανη γι' αυτό Το πρωί με ξύπνα με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά Και το έχω πει και δημόσια. Εδώ με Θαυμαστή τη Σοφία Βέμπο. Όλη μέρα γελά, λογιά λε, τριφερά και γεμίζει στο σπίτι χαρά. Εδώ με Θαυμαστή τη Σοφία Βέμπο. Πόσο χαίρομαι που με αγαπά. Πάντα κάπου τα βράδια με πα. Και τι νύχτε ρωτά, Αν και εγώ σε αγαπώ. Αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. συγχωρήστε μου τηλερικίτιδα πλέον για να υπέρεσπιστώ τον εαυτό μου έκλεισε ο μου Τι έχουμε ζήσει Τώρα εμείς τη Βέμπο Όχι Που παίρθανε σήμερα η Βέμπο Αφορμές Γιατί δεν σ' άρεσε που άκουσες την μεγάλη οικονομία μου Που τραγουδούσες ελένα λέξη Με το Εκείνο το τραγούδι κάθε σου λέξη Που δεν είχε μετά στίγου, ότι τι ερχόταν έλεγε. Ταλέντα που χάθηκαν. Ταλέντα που η χάθηκαν. κοινωνία του ξέχασε. Τι έχουμε περάσει κι αυτά. δεν πάει στην πάνια. Πριν δύο χρόνια όλα αυτά που φαίνονται δύο αιώνε. Πριν δύο χρόνια τα είχαμε όλα αυτά. Αυτό ο τέτοιο που ήταν στην πάνια μια κύπα, ο Αγάπη Μόνο, έχει γίνει ειδικό φρόστη. Τι να είναι, έχει γίνει. Πού είχε, πού βρίσκεται. Στοιχείο είχε. Δεν πιστώνω αυτού που βάλετε κίνητα. Είναι που τα ψυχομετρικά τα καινούργια πάνε καλά. Πάνε καλά. Πάντα τέτοια. Δε τον υπουργό, δε και τον άλλον και καταλαβαίνει και πια είναι ψυχομετρία. Αυτό, αυτό ακριβώ. Τώρα θα ακούσουμε Βέμπο, κανονική, yeah. και θα πάμε και στι διαφημίσει. Είναι μια εκδήλωση που είχε γίνει με την αποκατάσταση τη δημοκρατία το 1974, καλοκαίρι του 1974, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και λοιπόν ζούσε η Βέμπο, και μάλιστα στο Πολυτεχνείο, έμεινε και στην Πατησιόν, είχε βοηθήσει διάφορου <Τι> εκεί. Και είχε σε... βάλει με στο σπίτι στο παιδιά, σπίτι... και όταν πήγε αστυνομία, λέδε Σα τα δίνω. Βέβαια, στα χρόνια τη Χούντα είχε τραγουδίσει και αυτή, όπω και καλλιτέχνε, για την Χούντα. όλα μαζί, ένας άνθρωπος είναι πάρα πολλά σε αυτή την εκδήλωση όμως στο Παναθηναϊκό Στάδιο για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας έγινε αυτό που θα ακούσετε τώρα Τώρα η σκέψη μου πηγαίνει μες τα μαύρα βουτυγμένη και με βήμαρν Τεχνίου τα νιάτα Που άρμισαν φωτιά γιωμάτα Στο φασιστά εχθρό. Σε καμάρωσα χώρη Κοπελιά μόναχο κόρη και Έκανα μια ευχή τέτοιου γιους να είχα αναθρέψει Τέτοιες να είχα θρέψει Το πονάτι χερι. Εδιά. Δημιμενα τε δικά. Και Η, βραδιά. <Ρι> <Ανασέλη> η, <Ελλάδα. Ρι> Έφυγε η, η Σοφία Έμασα Βέμπο, Σε ναι, είναι από εκείνη τη βραδιά στο Παναθηνικό Στάδιο. Είχαν, έχουν τροποποιήσει εδώ του τοίχου από το παιδί τη Ελλάδα, παιδί για την 14η. Το τότε, σήμερα. το τότε, τότε ναι. Ε, φτάσαμε στο τέλος, έχουμε λαό, από χτες λαός από ναι. ήχος, με αυτόν σας αποχαιρετούμε διαφημίσεις μετά και αμέσως μετά μαγκαζίνο, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Τρία πραγματά για όσο πιο γρήγορα μπορώ. Ένα tweet που βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την υποχρέωση τη ψυχραιμία την έχει η πολιτεία γιατί υποτίθεται ότι είναι οργανωμένη και όχι ο όχλο. Αυτό είναι φύση αδύνατον. Όπω και την υποχρέωση να μη σπέρνει το μίσο, το έχει πάλι η πολιτεία. Πώ. Όταν η πολιτεία λοιπόν δρά ω χούλιγκαν, τι αντιμετώπιση περιμένει να έχει. Το δεύτερο, αυτό ο νανομπετόστοκο, ο οποίο χωρί να τσεκάρει τι αναρτά στο Twitter. Ποιος? Απλά και μόνο νανομπετόστοκο ένα είναι. Σωστό. Εντάξει? Ναι. Αυτό ο άνθρωπο έχει την προχειρότητα και αναρτά το ό,τι να είναι χωρί να το τσεκάρι Είναι υπουργό, αλλά οι αποφάσει του επηρεάζουν τι ζωέ εκατομμυρίων. Να τον χαίρονται τα ούγκανα που τον ψήφισαν. Και το τρίτο, με συγχωρεί για τη συναισθηματική φόρτιση. Oh, Α ενημερώσει κάποιο τον κύριο οικονό να πάρει και μια ανάσα επιτέλου. Γιατί η γλώσσα του έχει μπει στο τρυπίδι του Μητσοτάκι και φτάσει λάρεγκα. Τροπή. Είναι δημοσιογράφο, κάνει ένα λειτουργήμα. Καλημέρα, αστυνομία. Εκόμαστε Εκόμαστε εδώ, κύριε Κανέλη, και... απαγορεύεται να λέτε τέτοια λόγια στην τηλεόραση. Βεβαίω, το έχουμε καταλάβει. Καμιά φορά το λειτουργήμα μπορεί να εξυπηρετήσει η φίλη. Άλλο αυτό είναι λειτουργήμα όμω για κάποιον. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό και επειδή κάνει το λειτουργήμα, έκοψε σήμερα την Κανέλη, ο ΝΕΡ. Σύμφωνα με το λειτουργήμα του, είναι πολύ συνέμπε αυτό που έκανε. Ναι, αγαπη μου γλυκιά, το έχουμε καταλάβει. Α του κάποιο πάει για στασίδη στη Βουλή. Ήθελα να σου πω ότι η βία ω φυσική ενέργεια φυσικά και είναι η ίδια από όπου και αν προέρχεται. Το κίνητρο όμω και η μορφή τη δεν είναι ίδια, εξού και ο ορισμό τη αντιβία. Και επίση η επικοινωνιακή βία ή η τρομοκρατία ήταν πάντα μονοπόλιο του κάθε καθεστώτο. Γι' αυτό και από τη μία χθε είχαμε διάγγελμα ή αλλιώ κλαψομούργισμα. Αυτέ οι στιγμές πρέπει να επικρατήσει από όλου αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Και από την άλλη, την περίπτωση του πολίτη τη Νέα σμήνη, είχαμε ποινικοποίηση των πολιτικών φρονημάτων. Ναι, γεια σας, μπορώ να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια δύο λεφτά Παρακαλώ βεβαίω. Τι σε σας να το πω ναι, ναι, είμαστε η Ελληνοφρένεια Ναι, ήθελα να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτά που είπε τώρα ο Αποστόλης ή ο Θήμιος γιατί μπερδεύω τι φωνές του Δεν πειράζει Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αυτό μόνο έχω να πω που τους... η ομιλία σας ήταν καταπέλτης Δεν θέλω τίποτα άλλο Αυτό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Η Η σα είναι, είναι, δηλαδή, τι να πω, καταπέλτη αυτό. Έλα, Ρετράγε, όταν σου λέω εγώ να συνοουσιαστούμε, εσύ μου λέει να γαμθούμε. Γκ... Τώρα, γιατί δώσαμε λεφτά στα κανάλια, Λι, αφού όλοι μαζί μπορούμε. Δώσαμε λεφτά στα κανάλια <σφισ> για να μπορούμε λέει. να βγάζουμε του μπάτσου, να έχουμε ένα στασίδι μόνιμο με μπάτσου, για να σπέρνουν το μίσος καθημερινά και μετά να μπορούμε γιατί ήταν στο πάτωμα ο αστυνομικό τυπημένο. Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό. Αν μα λέει η, κανε... Βγαίνει η Κανέλη, τώρα να δικαιολογήσει τι. Πέσε τη φράση και μην παίρνει τη λέξη πίσω. Τελείω. Δηλαδή τι να τους παρακαλέσουμε κιόλας να μας γαμίσουνε. Εδώ δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, άντε λοιπόν φιλιά, άντε, όταν πια. σου τα λέω εγώ, σου κακοφαίνεται. Ε, τό, τι να σου πω. Ε, δεν έχεις τρόπο γι' αυτό. Τι να σου πω να συνουσιαστούμε, ρε μαζί Γιατί σε χάλασε. Φιλιά λοιπόν. ρε φιλιά. Τι είναι να προ το πω και τι είναι πρωτο... από και εσύ στη σχέση με το τα... τελευταίο ημερόν. Και είχα να κάνω και βάλετε του δηλώσει, αλλά επειδή θα έχουν πει πολύ σήμερα ότι το ματσούκι έχει δύο μεριέ. Εγώ θα σταθώ λίγο στο πώ προκύπτει αυτό το ματσούκι. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από τα πολλά που έχουν κυκλοφορήσει για το περίφωμο ξυλοδαμό του αστυνομικού που δείχνει τι προηγείται πριν, ότι αυτοί περνάνε, κάνουν την εύκολο πετάτα, πάει ο κόσμο και και πέφτει το και τρέχει ξύλο. Αυτό λοιπόν το βίντεο γιατί είναι πολύ ωραίο και δείχνει την ουσία των δύο πλευρώ του ξύλου. Δείχνει λοιπόν ότι το δακώμα που σκάνε το πρώτο του Που πετά από τα μηχανάκια του αυτή σκάι στη μούρη α. ή αν δεν είναι στη μούρη μπροστά, αλλά μάλλον στη μούρη. Σα άνθρωπο πέντε που βίντεο. πήγε και τον έπιασε Και τον κατέβασε το μηχανάκι. α Απράβο λοιπόν, όταν ο τύπο αυτό που μπορεί να πετούσε πέτρε πριν, μπορεί να μου πετούσε, μπορεί να πήγε για το χαβαλική και τον Τζέρζεκί, μπορεί να τα πλάτη και να καθότα στην πλατέ και να κοιτούσε του άλλου. Μπορεί οτιδήποτε, μπορεί να και ακραίο χοληκαν κακώ α πούμε, μία ματιά κοινωνία. τρώει στο κεφάλι μια ακρόα του λάμψη, κοντοστέγεται για ένα δευτερόλεπτο και ρίχνει το σπρίτ μόνο του, χωρί να είναι τον ακολουθεί κανεί. Αυτό λοιπόν είναι η αντίδραση αυτό που λέει ένα ντεχο. Άλλο. Αυτό που λέγει ο Λουντέμι, σε πατάει στο λαιμό και δεν βγάζει, δεν παρακαλάζει, δεν βγάζει κραυγή. Αυτό ο τύπο λοιπόν, ούτε οργανωμένο κουκουλοφόρο ήταν, ούτε κουκούλα δεν φορούσε εντωμεταξύ. Το έφαγε τον τ' ακριβώ όρο στο κεφάλι, την κρότου λάμπη στο κεφάλι και έτρεξε να κυνηγήσει αυτό που του το έκανε. Τόσο απλά, τόσο απλά φίλε. Είναι το πιο σημαντικό από όσο έχουν ενδείξει αυτέ τι ώρε, α πούμε, που κυκλοφόρησε. Άντω οφείλουμε να πούμε ότι ο Κυριάκου μα έχει κάνει ανθρώπου. Μα έχει κάνει με έναν τρόπο μια υπολογίσιμη δύναμη. Μα έχει κάνει ένα παγκόσμιο κράτο. Δηλαδή, είχαμε εμεί εδώ πέρα, I can' Κίνημα. Δεν τώρα έχουμε και το I breathe. Έχουμε τα MeToo. Έχουμε, έχουμε, έχουμε. Τα όλα. Τέλο, το έχω πει από όταν βγήκε ο Μιτσοτάκη. Σε λίγο θα φέρει και αυτή για την κλιματική αλλαγή αυτό το κοριτσάκι. Να πηγαίνει μαζί με την αδερφή του που είναι υπεύθυνη για τα αεολικά πάρκα. Να πηγαίνει να λέει τι καλά που είναι τα αεολικά πάρκα στον κόσμο. Πάντω, ο Μιτσοτάκη, στο έχω πει όταν είχε πρωτοβγεί και λίγο μετά που η αποδοχή ήταν 80% ακόμα. Δεν είχε φτάσει στο 158% από τον κόσμο. Ανασταίνει και νεκρού. Και ανασταίνουν και νεκρού. Το θέμα είναι πώ θα έχουν σκοτώσει πρώτα πριν να αναστήσουν τη. ito cinema que de